Στίχη 13-19 Η οριστική εκλογή των 12 Αποστόλων. 13. Και ανεβαίνει κάποιο γειτονικό βουνό τη οροσυρά που κείται προ δυσμά τη Καπερναούμ και προσεκάλεσε εκείνου που ήθελε και πήγαν προ αυτόν. 14. Και εξέλεξε 12 μαθητά για να είναι μαζί του και για να του αποστέλει να κηρύττουν. 15. Και να έχουν εξουσία και δύναμη να θεραπεύουν τα ασθενεία και να βγάζουν τα δαιμόνια. 16. Και έβαλεν στον Σίμωνα νέον όνομα και τον ονόμασε Πέτρον. 17. Και εξέλεξαν ακόμη τον Ιάκωβον, τον του Σεβεδαίο, και τον Ιωάννην, τον αδελφόν του Ιακώβου, και τους έβαλεν ονόματα Βοανεργιές, το οποίον εις την ελληνική νη σημαίνει «Η Ήβροντίς», λόγω του χαρακτήρωστον που ενώ συνήθω ή το ήρεμος, ισορισμένας περιπτώσεις, εξέσπα έξαφνα στα Βροντί. Εξέρεξε και τον Ανδρέαν, και τον Φίλιππον, και τον Βαρθολομέον, και τον Ματθαίον, και τον Θωμάν, και τον Ιάκωβον, τον Ιών του Αλφέου, και τον Θαδέον, και το τον Σίμωνα τον Κανανίτην, όνομα το οποίον στην ελληνική μεταφράζεται Ζηλωτή. 19. Και τον Ιούδαν τον Ισκαριώτην, ο οποίος και τον παρέδωκεν στου εχθρού του.